ένα το μάθημα. πέρνοντας τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Το μετρό της Αθήνας έχει μία μονογραμμή που πηγαίνει από την Κηφισιά στον Πειραιά περνώντας από την Ομόνια φυσικά. Παίρνοντα τον ηλεκτρικό βλέπετε διαρκώς την πόλη στον καθημερινό τη ρυθμό εκτός ανάμεσα στη Βικτόρια και την Ομόνια. Τάνοντας το μοναστηράκι, παλιά κτίρια θυμίζουν το παρελθόν της Αθήνας. Ο επόμενος σταθμός, το θησίο, με τον ναό στο μέσο της αρχαίας αγοράς, παίρνει στις μνήμες σας ένα παρελθόν πολύ πιο μακρινό. Ο τελευταίος σταθμός σας οδηγεί στη θάλασσα, στον Πειραιά. Άσκηση Θύμησέ μου ποιο είναι το όνομά σου, γιατί το ξέχασα. Δε θυμάσαι πότε πήγαμε στο θυσίο. Στο μοναστηράκι έχει πολλούς πολιτές. Δεν έχω καλή μνήμη. Περνάει καθημερινά από την Ομόνια. Οδηγεί πολύ καλά η Αγμή. Περνώντας από τον Πειραιά, παίρνει τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Εξικοστό μάθημα. το κέντρο του κόσμου. Πεύγοντας από την Αθήνα προ τα δυτικά, ο δρόμος θα σας οδηγήσει στους Δελφούς. Εκεί ίσως σας δώσει χρησμό η πυθία από το μαντίο των Δελφών. Βλέποντας την ομορφιά της φύσης και των αρχαίων, ακούγοντας τους ψιθύρους των θεών, μυρίζοντας τον αέρα που έρχεται από μακριά, Κοιτάζοντας ολόγυρα τους βράχους, ταξιδεύοντας το χρόνο, θα καταλάβετε γιατί οι θεοί διάλεξαν αυτήν την τοποθεσία. Διηματάκι, Η Γερακίνα Έτρεξε ο κόσμος όλος, κέτρεξα κι εγώ ο καημένος, τα βραχιόλια της βροντούν, τα βραχιόλια της βροντούν. Και, τρέξεν ο όλος, και τρέξαν ο κόσμος ολός και τρέξαν. Και εγώ χαημένος ρουμπουτρου. Πουντρουμ, πουντρουμ, πουντρουμ τα βραχιόλια της Βροντού. Ρουμπουτρουμ, πουντρουμ, πουντρουμ, πουντρουμ τα βραχιόλια της Βροντού. Άσκηση Το μαντίο των δελφών δίνει χρισμούς. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα στις διακοπές Τα μακρινά ταξίδια είναι κουραστικά Οι ψήφιροι με κουράζουν Τα αρχαία είναι σε πολύ όμορφη τοποθεσία. Δεν μπορώ να διαβάσω ακούγοντας μουσική. Μάντεψε ποιος πήρε τηλέφωνο. Η Πυθία ήταν μια μάντισσα τελικά. Εξικοστό πρώτο μάθημα. Το καρναβάλι της Πάτρας. Εμπρός, γεια σου Γιώργο, εγώ είμαι ο Κώστας. Τι κάνεις, Κώστα, πόσο καιρό έχω να ακούσω τη φωνή σου. Σου τηλεφωνώ για να σου πω ότι φτάνω αύριο στη Πάτρα για μερικές ημέρες. Θα είσαι στο καρναβάλι. Ίσως, θέλω κυρίως να πάω σε μερικούς εκδοτικούς οίκους για να αγοράσω τα βιβλία φθηνότερα. Σε αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη που μένω τώρα, τα περισσότερα βιβλιοπολία είναι και χαρτοπολία συγχρόνως και συχνά δεν βρίσκω τα βιβλία που θέλω. Άσκηση Ποιον εκδοτικό οίκο προτιμά. Ποιος είναι ο εκδοτικό αυτού του βιβλίου? Πήγε ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας να δεις πώ είναι? Τα χαρτοπολία έχουν λίγα βιβλία. Είναι ακριβότερα ή φθινότερα τα παιδικά βιβλία. Η επαρχία δεν έχει πάντα βιβλιοθήκες. Χάρη στους φοιτητές, πολλές μικρές πόλεις έχουν πολλά βιβλιοπολία. Εξικοστό δεύτερο μάθημα. Απάντηση στο γράμμα. Αγαπητέ μου Ούγκο, με ρωτά στο γράμμα σου ποιος είναι ο καλύτερος μήνας για να πάς διακοπές στην Ελλάδα. Η γνώμη μου είναι ότι ο Σεπτέμβριο είναι ο ιδανικότερος μήνας. Πήγα μια φορά πριν από τρία χρόνια και γύρισα με όμορφες αναμνήσεις. Το κλίμα είναι ήπιο και έχει λίγους τουρίστες. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο θα βρεις πολλές σικές στην άκρη των δρόμων. Τα σίκα είναι γευστικότατα. Έχει και πολλές άγριες πορτοκαλιές και λεμονιές. Περιμένω νέα σου. Σε χαιρετώ. Hans. Άσκηση. Αυτό ο καιρός είναι ιδανικός για μπάνιο στη θάλασσα. Μ' αρέσουν πολύ τα σίκα. Τα φύλλα της λεμονιάς μυρίζουν πολύ όμορφα. Έχει πολλές πορτοκαλιές στην Ελλάδα. Οι γονείς μου έχουν ήπιο χαρακτήρα. Αυτός ο χειμώνα είναι ήπιο. Ήρθε στο σπίτι ρωτώντα το δρόμο. Εξικοστό τρίτο μάθημα. Επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Εξικοστό τέταρτο μάθημα. Καλοκαίρι στην Κρήτη χωρίς ήλιο. Πρόπερση κατασκηνώσαμε στην Κρήτη και το πρώτο βράδυ είχαμε αφήσει τη σκηνή ανοιχτή. Δεν ξέραμε ότι είχε τόσα κουνούπια εκείνο το μέρος. Μας κατατσίμπησαν παντού. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στο φαρμακείο για να βρούμε μία αλήφη για τα τσιμπήματα. «Είστε αλλεργικοί στα κουνούπια και επιπλέον είστε κατακόκκινα από τον ήλιο», μας είπε ο φαρμακοποιός. «Πάρτε αυτή την κρέμα που κάνει και για τα εγκάβματα από τον ήλιο και για τα τσιμπήματα από τα διάφορα έντομα. Να βάζετε δύο φορές την ημέρα για μία εβδομάδα και να μην εκτίθεστε αρκετή ώρα στον ήλιο. Θα μείνετε πολύ καιρό στην Κρήτη. Μόνο μία εβδομάδα. Άσκηση Ο ήλιος σέκανε έκανε κατά Είμαι αλλεργικός στην Άνοιξη, κοκκινίζει όλο το σώμα μου. Δεν εκτίθεμαι πολύ ώρα στον ήλιο το μεσημέρι, γιατί έχω εγκάβματα. Το καλοκαίρι έχει πολλά κουνούπια στην παραλία. Η σκηνή μας είναι για τρία άτομα. Με τσίμπησε κάποιο έντομο και βάζω αλυφή. Δεν έμεινε πολύ καιρό στο νησί. Η φαρμακοποιός μας είπε ότι πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. 65ο μάθημα Πλησιάζουμε στον έλεγχο διαβατηρίων, Τίνο. Δείξε την ταυτότητά σου όταν φτάσουμε εκεί. Δεν ξέρω πού είναι. Ψάξε μέσα στην τσάντα σου να δεις μήπως την έχεις βάλει εκεί. Δεν την βρίσκω, Ειρήνη. Πάρε το διαβατήριό σου τότε. Το έχω εγώ. Ούτε εγώ βρίσκω τη δική μου. Ίσως να έβαλα τις ταυτότητες μας στη βαλίτσα. Μα το διαβατήριό μου έχει λήξει εδώ και 4 μήνες. Δεν πειράζει. Ισχύει 6 μήνες αφού του λήξει. Επιπλέον δεν δηλώνουμε στο τελωνείο τα πράγματα που αγοράζουμε στο εξωτερικό, γιατί δεν γίνεται έλεγχος πια. Άσκηση. Μπορεί να περάσει στο τελωνίο χωρί διατυπώσει. Η τσάντα μου είναι γεμάτη και δεν βρίσκω τίποτε. Έχω πολλέ τσάντε. Θα πάρω ταξί όταν φτάσω στο αεροδρόμιο. Το γάλα έλιξε. Μην το πίνεις. Αυτό το Διαβατήριο δεν ισχύει πια. Δείξε στην Ειρήνη τη τσάντα που αγόρασες Αφότου έμαθε ότι δεν γίνεται κανένα έλεγχος, αγοράζει πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Έχετε να δηλώσετε τίποτε στο Τελωνείο, κυρία. Πού είχες βάλει τις ταυτότητέ μας, δεν τις έβρισκα. Εξικοστό έκτο μάθημα. Ζήτα πληροφορίες. Άκουσέ με προσεκτικά. Ρώτα τους φίλους σου που πήγαν και ζήτα το όνομα του ξενοδοχείου που έμειναν. Πέρνα από το σπίτι μετά να μου πεις ή τηλεφώνησέ μου αν δεν μπορείς να έρθεις. Μην ξεχάσεις να ζητήσεις και τη διεύθυνση. Μην ξεχνάς ότι το όνομα δεν αρκεί για να βρούμε το ξενοδοχείο σε μια μεγάλη πόλη. Μάθε πόσο κόστιζε η βραδιά. Μην αργήσεις να με ειδοποιήσεις γιατί πρέπει να βγάλω τα εισιτήρια για τη Σπάρτη σήμερα το απόγευμα. Μην κάνει έτσι μαμά Θα βρούμε θέση στο λεωφορείο. Δεν θα είναι γεμάτο. Μην ανησυχείς. Άσκηση. Πάρε πληροφορίες και μην ξεχάσεις να με ειδοποιήσει, Δεν έχω ειδοποιήσει ακόμα τους γονεί μου. Το λεωφορείο δεν είναι γεμάτο. Έχει πολλές θέσεις. Μην ανησυχείς για το εισιτήριο. Κόστισε πολύ ακριβά το ξενοδοχείο μας. Να ρωτήσουμε πώς θα πάμε στο Μιστρά. Δεν αρκεί να είσαι προσεκτικός. Πρέπει να διαβάζεις όλας για να έχεις καλούς βαθμούς. Ξέχνα τους φίλους σου. Εξικοστό έβδομο μάθημα. Στη συνηθισμένη μας ταβέρνα. Πού θα πρότεινες να πάμε να φάμε σήμερα το βράδυ, Γιούλα. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε στη συνηθισμένη μας ταβέρνα. Σύμφωνοι. Κατά το βραδάκι. Τι έχει ο κατάλογος σήμερα, κύριε Αποστόλη. Κρέας φυσικά, φασολάκια και γεμιστά. Πάρε φασολάκια, Γιούλα. Τα δοκίμασα μια φορά και τα βρήκα πολύ νόστιμα. Μια μερίδα φασολάκια, λοιπόν. και μια μπριζόλα χοιρινή στα κάρβουνα. Εγώ δεν πεινάω πολύ. Θα πάρω και φτέδες και πατάτες τηγανιτές. Ας πιούμε ρετσίνα, Αλέκο. Τι λε. και ρετσίνα είναι η γοητεία της ταβέρνας. Άσκηση Είμαι συνηθισμένη να τρώω έξω τα βράδια. Το κρέας είναι ψημένο στα κάρβουνα. Ο κατάλογος δεν έχει γεμιστά. Κάνε μου έναν κατάλογο με τα ψώνια που θέλεις να σου κάνω. Αυτός ο άντρας έχει πολύ γοητεία. Είναι γοητευτικός. Δοκίμασε τους σκεφτέδες μου να δεις. Γέμισε το ποτήρι μου με ρετσίνα. Μη λε πως δεν θα φας καθόλου. Εξικοστό ογδό μάθημα. Δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Γιατί κλαις Νίκο, τι έχεις, πες μου. Ο μπαμπάς έφυγε χωρίς να μου το πει. Μα εσύ κλαις χωρίς να υπάρχει λόγος. Πήγε να αγοράσει μια εφημερίδα και θα γυρίσει αμέσως. Βάλε τις κάλτσες σου και τα παπούτσια σου, γιατί θα κρυώσεις. Ένα τέταρτο αργότερα. Παιδιά, έχω να σα προτείνω κάτι. Διάβασα στην εφημερίδα ότι ένα Ιταλικό τσίρκο θαυμάσιο θα δώσει δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο. Πάμε να δούμε πώς είναι. Α, Νίκο που ήσουν. Σε να σου πω να έρθεις μαζί μου πριν από λίγο. Άσκηση Ο Νίκος στενοχωριέται χωρίς λόγο. Δεν θέλω να κλες γιατί με στενοχωρεί. Πρότεινε εσύ που θα πάμε το βράδυ, Κρύωσα χθε γιατί δεν φορούσα κάλτσες. Η χθεσινή παράσταση στο θέατρο ήταν θαυμάσια. Ψάξε τα παπούτσια σου και φόρε τα. Έλα σε ένα τέταρτο. έστω στο Γιώργο πότε θα έρθει. Εξικοστό ένα το μάθημα. Πάει το ποντίκι. Ο αφηρημένος καθηγητής μπαίνει στην τάξη και λέει «Σήμερα παιδιά θα μελετήσουμε τις αντιδράσεις του ποντικού στο ηλεκτρικό ρεύμα. Για να κάνουμε μάλιστα και το πείραμα, σας έφερα εδώ ένα ζωντανό ποντικάκι». Ψάχνει στις τσέπες του, βρίσκει ένα πακετάκι. Το ανοίγει και βγάζει από μέσα ένα σάντλιτς. «Περίεργο», μουρμουρίζει. αφού το είχα φάει στο διάλειμμα. Σκέφτεται ένα λεπτό και πέφτει λιπόθυνος. Ποιηματάκι, η γερακίνα. Γερακίνα θα σε βγάλω και γυναίκα θα σε πάρω. Τα βραχιόλια της βροντούν, τα βραχιόλια της βροντούν. Κθ σεγω και γ γυνικά θ σε παό μπορρον μν π μδρρον τα πράχι για τις ρόντου θμουν μουρρον μουρρον μτν μπορον τα μράχο για της Άσκηση. Μπήκα στον κινηματογράφο και αγόρασα ένα εισιτήριο. Μελετάμε ελληνικά μια ώρα την ημέρα. Οι καθηγητές συχνά είναι αφηρημένοι. Θες, κάναμε ένα πείραμα στην τάξη μας. Φέρνω αυτά τα βιβλία στο γέρο καθηγητή μου που μου τα ζήτησε προχτέ. Ψάξε καλά τι τσέπε σου. Έψαξα και δεν βρήκα τίποτα. Άνοιξα τη βαλίτσα, έβγαλα από μέσα μια μπλούζα και βγήκα περίπατο. σε ένα boom και σκέφτηκα ότι θα έπεσες. Εβδομικοστό μάθημα. Επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Το πρώτο μάθημα. Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης Δημήτρη, πριν περάσεις το απέναντι πεζοδρόμιο, να κοιτάς πάντα το φανάρι. Αν το ανθρωπάκι είναι κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι οι πεζοί πρέπει να σταματήσουν και να περιμένουν μέχρι να γίνει πράσινο. Όταν το ανθρωπάκι γίνει πράσινο τελικά, Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε γρήγορα απέναντι. Ξέρω, η δασκάλα μας είπε πως έχουμε το γρηγόρι και το σταμάτη. Όταν η δρόμι είναι στενή, δεν έχει φανάρια γιατί είναι πιο εύκολο να διασχίσεις το δρόμο. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Άσκηση Μην περνάς, το φανάρι είναι κόκκινο. Με το γρηγόρι περνάς γρήγορα στο δρόμο. Με το σταμάτη σταματάς και περιμένεις. Αν θέλεις να διασχίσεις το δρόμο να είσαι προσεκτικός. Δεν έχει φανάρι σε αυτό το στενό δρομάκι. Η πεζή πρέπει να είναι στο πεζοδρόμιο. Έχει πολλούς πεζόδρομους στο κέντρο της πόλης. Το απέναντι σχολείο είναι δημοτικό. Εβδομικοστό δεύτερο μάθημα. Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Αν δεν βρέχει αύριο, θα έρθεις μαζί μου να πάμε να δούμε την παρέλαση. Και βέβαια, μόνο που ο ουρανός είναι συνεφιασμένος και η μετεωρολογική υπηρεσία είπε ότι ο καιρός θα είναι βροχερός αύριο. Κάθε 25η Μαρτίου, αν δεν βρέχει, ψυχαλίζει και έχει ψύχρα. Θα κάνει παρέλαση ο μικρός φέτος. Ναι, μου είπε ότι θέλει να τον βγάλω φωτογραφίες. Πρέπει μάλιστα να αγοράσω ένα φιλμ για τη φωτογραφική μηχανή σήμερα. Άσκηση Αν θα πά στην παρέλαση, βγάλε τον Τάσο φωτογραφία. Ο ουρανός. Είναι γεμάτο σύννεφα σήμερα. Όταν ψυχαλίζει, δεν κάνει κρύο. Κρυώνεις πολύ όταν έχει ψύχρα. Αν θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες, αγόρασε ένα φίλμα. Τελείωσε το φίλμ στη φωτογραφική μηχανή. Η υπηρεσία είπε ότι θα βρέξει. Έχει μεγάλη παρέλαση την 25η Μαρτίου. Εβδομικοστό τρίτο μάθημα. Ραντεβού στην αίθουσα αναμονής. Αν θα φτάσεις νωρίτερα από εμένα στο σταθμό των τρένων, πήγαινε στην αίθουσα αναμονής για να με περιμένεις. Αν δεν θα προλάβω να πάρω το λεωφορείο, θα καλέσω ένα ταξί τηλεφωνικός. Προσπάθησε πάντως να μην αργήσεις. Εντάξει. Μην διστάσει όμω να πάρεις το τρένο τον 8, αν δεις και δεν φτάνω μέχρι τις 8 παρατέταρτο. Θα σε περιμένω μέχρι τις και μισή. το πολύ-πολύ να πάρουμε το επόμενο τρένο. Άσκηση Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι κοντά στο σπίτι μου. Η αίθουσα αναμονής είναι γεμάτη κόσμο. Κάλεσε ένα ταξί για να πάς στο σταθμό. Δεν έχει αργήσει ποτέ στα ραντεβού μας. Δεν πρόλαβα το λεωφορείο των 7, θα πάρω το επόμενο. Δίστασα πολύ λίγες φορές στη ζωή μου. Το τρένο έχει καθυστέρηση, θα φύγει σε μία ώρα. Αν δεν έχεις φτάσει μέχρι τις 5 και δέκα, θα σε πάρω τηλέφωνο. 74ο μάθημα. Ένα τηλεφώνημα. Εμπρός, καλημέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τη Σοφία σας, παρακαλώ. Ποιο τη ζητά, παρακαλώ. Η φίλη τη Μέρι. Μέρι, γεια σου. Η μαμά τη είναι. Δεν είναι εδώ αυτήν τη στιγμή. Θέλει να τη σπώ να σε πάρει όταν θα έρθει. Αν θα τη δείτε πριν τι 4, πείτε τη ότι δεν θα μπορέσω να είμαι στο ραντεβού μα στις 4.30. Θα αργήσω ένα τέταρτο με 20 λεπτά περίπου. Μην ήσυχη, θα τη το πω. Άσκηση. Τυπάει το τηλέφωνο ή να το Ποιος είναι στο τηλέφωνο παρακαλώ. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν έρθει. Άργησε πολύ και δεν με πήρε τηλέφωνο. Κάποιος σε ζήτησε στο τηλέφωνο το πρωί, αλλά δεν άφησε όνομα. Έχουμε ραντεβού στις 27 του μηνός. Αν με ζητήσει κανείς, δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Αν δεν θα μπορέσεις να έρθεις στο ραντεβού μας, ειδοποίησέ με σε παρακαλώ. 75ο μάθημα. Η Εθνική Εορτή της 28 η Οκτωβρίου. Η ευχάριστη έκπληξη Δήμητρα, αν ήξερα θα σε εδώ, «Θα είχα έρθει πιο νωρίς. Πώς έτσι και ήρθε στην Αθήνα» «Ο γιος μου και η κόρη μου έχουν γιορτή στο σχολείο σήμερα. Αύριο έχουν την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Άφησα τα παιδιά στον άντρα μου. Λόγω αργίας δεν δουλεύουμε ούτε εμείς αύριο και σήμερα ήταν η μία αργία» «Βήμα, αν είχα χρόνο θα σε καλούσα στο σπίτι μου» Θα έχουμε οικογενειακό στο απόγευμα, ταξίδι στο πήλιο. Ποιηματάκι, η Σαμιώτισσα. πότε θα πας τη σάμω, να στρώσω ρόδα το γυαλό, Σαμιώτησα και αντάφυλα την άμο. Σαμιώτησα, σαμιώτησα. πότε θα πας στη Σάμμο, Σαμιώτησα, σαμιώτησα, πότε sa. πας στη σάμω Ν' άστρος ο ρόδα το γυαλό, σε μιώτησα τριαντά φύλλα τη γάμω Ν' το γυαλό, σε μιώτησα τριαντά Μου έκανες μια ευχάριστη έκπληξη που ήρθε σπίτι μου. Η κόρη μου και ο γιος μου θα κάνουν παρέλαση την 28η Οκτωβρίου. Τα γραφεία κλείνουν νωρί σήμερα γιατί είναι η μη αργία. Δεν δουλεύουμε τις ημέρες αργία. Αν είχα λεφτά, θα έφευγα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν είχα τα παιδιά μαζί μου, θα είχα πάει για ψώνια σήμερα. Θα είχα φύγει πιο νωρίς, αν δεν είχε χτυπήσει το τηλέφωνο. Θα κάνετε γιορτή στο σχολείο σας σήμερα. Εβδομικοστό έκτο μάθημα, η Ανάσταση. Πού θα κάνετε Πάσχα φέτος Ηλία. Κανονίσαμε να πάμε στο χωριό της γυναίκας μου οικογενειακός. Θα ψήσουμε αρνή στην αυλή την Κυριακή του Πάσχα. Κάνουμε καλό γλέντι, τα πεθερικά μου χορεύουν πάντα δημοτικά. Εμένα αυτό που μ' αρέσει στο χωριό Είναι ο κόσμος που συναντά στην Εκκλησία το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Όταν ο παπάς λέει το Χριστός Ανέστη, ο καθένας χαιρετά τον διπλανό του λέγοντας Χριστός Ανέστη και ο άλλος απαντά Αληθώς Ανέστη. Μετά γυρίζουν όλοι με τα πόδια στο σπίτι με τις λαμπάδες τους αναμένες. Άσκηση. «Από ποιο χωριό είσαι» «Θα ψήσετε αρνή στο το Πάσχα» «Πηγαίνετε στην εκκλησία για την Ανάσταση» «Ο πεθερός μου δεν ζει πια» «Η πεθερά μου είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία» «Τα δημοτικά τραγούδια μ' πολύ, ο άντρα μου δεν ξέρει να χορεύει καθόλου» «Η λαμπάδα μου έσβησε, σβήσε το φως» Εβδομικοστό έβδομο μάθημα, επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Εβδομικοστό όγδοο μάθημα. Λάθος κάνετε. Σήκωσε το ακουστικό, Έλενα. Το τηλέφωνο χτυπάει μια ώρα τώρα. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Οικονόμου παρακαλώ. Λάθος κάνετε κύριε. Δεν υπάρχει καμία κυρία Οικονόμου εδώ. Το τηλέφωνο σας είναι το 36 72 32 49. Όχι. Περίεργο. Είμαι σίγουρος ότι πήρα σωστά το νούμερο. <σχυ> Μπορεί να μπλέχτηκαν οι γραμμέ. Συμβαίνει συχνά με τον ΟΤΕ. Πριν πιάσω γραμμή, το τηλέφωνο μιλούσε και τώρα βγήκατε εσείς. Είναι ανυπόφορο να με συγχωρείτε που σας ενόχλησα. Παρακαλώ. Χαίρετε. Άσκηση. Γιατί δεν σήκωνες το τηλέφωνο. Δώσε μου να του μιλήσω. Πριν κλείσεις το τηλέφωνο. Μιλάει μισή ώρα τώρα. Πάλι μπλέχτηκαν οι γραμμές. Δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν πήρατε λάθος νούμερο. Δεν είναι αυτό το νούμερο που ζητάτε. 71 το μάθημα. Αδιάκριτες ερωτήσεις. Ποιο έτο Το 1962. Πού, σε ποιο μέρος. Στα Μετέορα. σε πολλά χρόνια εκεί. Αφού τελείωσα το Γυμνάσιο και το Λύκειο, έφυγα για να σπουδάσω νομική στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας. Πηγαίνει συχνά στα μετέωρα τώρα. Περνάω τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα με τους γονείς μου. Μα γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις. Άσκηση. Πότε γεννήθηκες Από πού είσαι Πόσα χρόνια έμεινες στο μέρος που γεννήθηκες Τι σπούδασε, Πού κατοικούν οι γονείς σου Αφού τελειώσεις το διάβασμα, πήγαινε βόλτα με τους φίλους σου. Τι πηγαίνει. πηγαίνεις? Τελείωσες τη Δευτέρα Λικίου? Ογδοικοστό μάθημα. Έλλειψη χρόνου. Καλησπέρα σας. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Θέλουμε ένα δωμάτιο που να έχει θέα στη θάλασσα. Μπορώ να σας δώσω ένα στον τρίτο όροφο. Έχει και μπαλκόνι. Έχει τουαλέτα και μπάνιο μέσα. Φυσικά. Πάμε να το δείτε. Τα σεντόνια και οι κουβέρτες είναι λερωμένα. Περίεργο. Τα σεντόνια τα πλένουμε στο πλυντήριο Θα φωνάξω την Καμαριέρα να σας τα αλλάξει αμέσως. Ίσως να μην πρόλαβε να βάλει καθαρά, γιατί το δωμάτιο αυτό άδειασε σήμερα το πρωί. Άσκηση Αυτή η βαλίτσα δεν είναι χρήσιμη. Θέλει ένα δωμάτιο που να είναι μεγάλο. Το σεντόνι δεν είναι καθαρό. Η κουβέρτα είναι λερωμένη. Το διαμέρισμά μας έχει μεγάλο μπαλκόνι. Έβαλες πλυντήριο σήμερα. Δεν πλένω τα ρούχα στο χέρι. Πού είναι η τουαλέτα, παρακαλώ. Δεν έχει χαρτί υγείας. Οκδοικοστό πρώτο μάθημα. Το ποδαρικό. Ποιος σας έκανε ποδαρικό σήμερα? Ο ανηψιός. μου. Ήρθε στις 10 η ώρα το πρωί για να μας επισκεφθεί και για να μας ευχηθεί χρόνια πολλά. Τιμόμαστε ακόμη γιατί είχαμε ξενυχτήσει παίζοντας χαρτιά μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα. Ποιο κέρδισε? Εγώ πάντως έχασα. Δεν πειράζει. Χαμένος τα χαρτιά, κερδισμένος την αγάπη. Άσκηση. Δεν μας έκαναν καλό ποδαρικό. Οι συγγενείς του άντρα μου θα μας επισκεφθούν το βράδυ. Επισκέπτω με τη θεία μου που είναι στο νοσοκομείο. Σε νύχτισα χθες. Μ' να παίζω χαρτιά. Δεν κερδίζει ποτέ στα χαρτιά. Έχασε πολλά λεφτά. Δεν κερδίζουμε χρόνο με το λεωφορείο. Οδοικοστό δεύτερο μάθημα. Μερικοί οδηγούν σαν τρελοί. Αν πάρετε το καράβι από την Ιταλία για να πάτε στην Ελλάδα, μπορείτε να κατεβείτε ή στην Ιγουμενίτσα ή στην Πάτρα. Άμα κατεβείτε στην Ιγουμενίτσα για να πάτε στη Λάρισα θα περάσετε από την Κατάρα. Το τοπίο είναι πανέμορφο σε αντίθεση με την ονομασία. Ο δρόμος όμως είναι πολύ επικίνδυνος γιατί είναι στενός και έχει πολλές στροφές. Δυστυχώς πολλοί, ώσπου να διασχίσουν αυτή την περιοχή, έχουν αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, εφόσον τρέχουν σαν τρελή. Άσκηση Να οδηγεί προσεκτικά Μην κάνεις αντρελή. Η ηγουμενίτσα είναι κοντά στα γιάννενα. Η κατάρα είναι επικίνδυνη. Όσπου να φτάσει στην πάτρα, θα έχω φτάσει στη λάρισα. Τι πανέμορφο τοπίο. Γίνονται πολλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα σε αυτή την περιοχή. Μην τρέχεις πολύ. 83ο μάθημα. Κάποια βλάβη. Τέλειο, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά. Μήπως δεν έχει βενζίνη. Αδύνατον. Το γέμισα σήμερα το πρωί. Πρέπει να το πας στο συνεργείο τότε, γιατί θα χρειαστεί να επιδιορθώσουν γρήγορα τη βλάβη, ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε αύριο το μεσημέρι. Θα χρειαστεί να το σπρώξουμε μέχρι το κοντινότερο γκαράζ όμω. Ποιηματάκι. η σαμνiótισε με τις ελιέ και με τα μαύρα μάτια μου κανες την καρδούλα μου 42 κομμάτια σαμνiótισα με τις και με τα μαύρα μάτια μού κανες την καρδούλα μου σαμνiótισα 42 κομμάτια Άσκηση. Έβαλα 10 λίτρα βενζίνη. Πόσο στοιχίζει η βενζίνη. Το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει. Βάλε μπρος. Το συνεργείο επιδιορθώνει τις βλάβες. Να σπρώξουμε το αυτοκίνητο, ώστε να ξεκινήσει. Το κοντινότερο γκαράζ είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ. Γιατί τρέχεις έτσι? 84 το μάθημα. Επανάληψη. Και Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. ο Μάθημα Η Ολυμπιακή Φλόγα Η μυθολογία μας διηγείται ότι ο Θεός του Ολύμπου πήρε τη θέση του πατέρα Του του Κρόνου σε ένα μέρος το οποίο ονομάστηκε Ολυμπία. Εκεί γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια στην αρχαιότητα. Το μήνυμα των αγώνων αυτών είναι η ειρήνη και η ενότητα. Η ιδέα των Ολυμπιακών αγώνων ξαναζωντάνευσε στο στάδιο της Αθήνας, όπου το 1896 διοργανώθηκαν οι αγώνες. Άσκηση Ο παππούς μου μου διηγείται πολύ όμορφες ιστορίες. Μ' η ελληνική μυθολογία. Ο Κρόνος ήταν γιος του ουρανού και της γης. Τα αρχαία της Ολυμπίας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Μου άφησε ένα μήνυμα πριν φύγει. Πήρε μέρος στους αγώνες τένις η Ελλάδα. Ποιος διοργανώνει αυτόν το χορό. 26. Παπάδες και Καλόγεροι Ο Παπαλάμπρος είναι παντρεμένος, Λιτώ. Ναι, έχει μάλιστα και πέντε παιδιά. Επιτρέπεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία να παντρεύονται οι παπάδες. Πρέπει να είναι παντρεμένοι πριν χειροτονηθούν. Όσοι αποφασίσουν να γίνουν παπάδες ανύπατροι, Είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν. Μόνο οι καλόγεροι δεν επιτρέπεται να παντρεύονται. Άσκηση Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Η ορθόδοξη και η καθολική εκκλησία δεν είναι όλοι Πολλοί παπάδες Είναι παντρεμένοι. Αυτό το μοναστήρι έχει μόνο καλόγριες. Οι καλόγεροι ζουν μακριά από τον κόσμο. Παρέμεινε ανύπαντρος μέχρι τα 50 του. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα Πού θα πάω. Δεν επιτρέπεται το καπνισμό. Ογδοικοστό έβδομο μάθημα. Ελεύθερος ή παντρεμένος. Εντάξει, είστε ελεύθερος. Δυστυχώ δυστυχώς πατρεμένος. Πρέπει να αγαπάει κανείς το επαγγελμά του για να έχει το κουράγιο να κάνει αστεία με τόση ζέστη και τόση κίνηση. Η δουλειά μου δεν είναι εύκολη. Είναι μέρες που η κυκλοφορία είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται να έχεις διάθεση να δουλέψεις και κυρίως γερά νεύρα. Είναι δικό σας το ταξί. Έχω το μισό μόνο. Πριν από μερικού μήνε τον νίκιαζα. Άσκηση, αγαπώ το επάγγελμα που κάνω. Το ταξί δεν είναι ελεύθερο. Τα νεύρα της δεν είναι γερά. Έχετε πολλά νεύρα. νικιάζω ένα διαμέρισμα. Το ενίκιο είναι πολύ ακριβό. Δεν έχει καθόλου κυκλοφορία τέτοια ώρα. Όλο αστεία λέει. 8ο Μάθημα Νησιώτικη και χωριάτικη προφορά. Από ποιο νησί είναι η μητέρα σου, από την Κεφαλονιά. Γι' αυτό είναι τόσο χαρακτηριστική η προφορά της, Αντίθετα, ο πατέρας μου είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας και η προφορά του είναι χωριάτικη. Παρατήρησα ότι κόβει τα και κυρίως τα φωνίεντα των καταλήξεων. Η προφορά προδίδει συχνά την καταγωγή κάποιου. Άσκηση Η Κεφαλονιά είναι νησί του Ιωνίου Πελάγους. Οι Κεφαλονιά γίνονται πολλοί σεισμοί. Έχει η Πελοποννήσια προφορά. Κόψε μας ψωμί. Πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω ποια είναι η καταγωγή της. Τους πρόδωσαν στην αστυνομία. Το ελληνικό Αλφάβητο έχει επτά φωνήεντα, α, ε, ε η, η, όμικρον, υψηλον, ωμέγα. Οκδοικοστό ένατο μάθημα. Η μυρωδιά του θυμαριού. Κάθε άνοιξη, οργανώνουμε μια εκδρομή στο βουνό. Την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε πάει ημερήσια εκδρομή στον Όλυμπο. Αφού φάγαμε τα ραμά, τζατζίκι και κεφτεδάκια στην εξοχή, ανεβήκαμε με τα πόδια πολύ ψηλά. Ο θείο μου ξέρει σε ποιο μέρος ακριβώς φυτρώνουν οι ρίγανοι και το τσάι βουνού. Η φύση μύριζε θυμάρι. Κάτω το απογευματάκι, Σαπλώσαμε στο χορτάρι κάτω από τη σκιά των Πεύκων. Μας πήρε λίγο ύπνος πριν επιστρέψουμε στο σπίτι μας αργά το βράδυ. Άσκηση Το θυμάρι μυρίζει πολύ ωραία. Σε πολλά ελληνικά φαγητά έχει ρίγανη. Η εξοχή είναι αλθισμένη. Ο λαχανόκηπος έχει πολλά χορτάρια. Έχει πολύ ζέστη. Πάμε στη σκιά. Τα πέφκα είναι ψηλά. Ανεβαίνω με τα πόδια στο βουνό. Δύο ξάπλωσε προχθές το βράδυ. Ενενικοστό μάθημα. Χοριάτικο, πολιτελίας ή μαύρο ψωμί. Το φούρνο της γειτονιά ένα Σάββατο πρωί. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα κιλό χωριάτικο ψωμί και ένα κουτί γάλα σας παρακαλώ. Μεγάλο ή μικρό. Μεγάλο. Βλέπω πως έχετε ψωμάκια με σουσάμι. Θα πάρω δύο για να τα δοκιμάσω. Ορίστε. Θέλετε τίποτε άλλο. Έχετε σοκολάτες αμυγδάλου. Ναι. Είναι στο ψυγείο. Ανοίξτε να πάρετε όποια θέλετε. Φοήμα η σαμιώτησα. και με τα μαύρα σαγαπώ αγαπώ και με τα λερωμένα και με τα ρούχα της δουλειάς σ' αμιώτισα για σένα. Και με τα μαύρα σαγαπώ αγαπώ και με τα λερωμένα και με τα ρούχα της δουλειάς σα αμιώτισα τρελαίνομαι για σένα. Άσκηση. Ο φούρνος είναι ανοιχτό μέχρι τις 10 το βράδυ. Αγοράζω σιταρένιο ψωμί. Δεν είχε σοκολάτα γάλακτος και πήρα μία υγεία. Στην Ελλάδα έχει πολύ ωραία αμύγδαλα. γάλα είναι στο ψυγείο. Έκανε κουλουράκια με σουσάμι. Πόσα κουτιά γάλα πίνετε την εβδομάδα. Δοκίμασες αυτό το γλυκό. Ενενικοστό πρώτο μάθημα: επανάληψη και σημειώσεις. Αυτό το μάθημα δεν είναι ηχογραφημένο. Ενενικοστό δεύτερο μάθημα: μην απογοητεύεστε που τελειώνει το βιβλίο. Και τώρα που φτάσατε στο τέλος της μελέτης σας, τι θα κάνετε για να γεμίσετε τον ελεύθερό σας χρόνο. Πώς θα αναπληρώσετε το κενό. Θα μπορούσατε για παράδειγμα να ξαναδείτε τα προηγούμενα μαθήματα. Και να ετοιμαστείτε να εντυπωσιάσετε τους Έλληνες όταν θα πάτε στην Ελλάδα ή όταν θα έρθουν οι ίδιοι στη χώρα σας. Οι Έλληνες λένε ότι ό,τι αφήνουμε μας αφήνει. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται κανείς δείχνει συχνά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και αντιμετωπίζει τον κόσμο γύρω του. Ξαναδιαβάστε τα προηγούμενα κείμενα που ήδη είδατε και είναι σίγουρο πως θα ανακαλύψετε καινούργια πράγματα. Ίσως να καταλάβετε γιατί άρχισε ο πόλεμος για την ωραία Ελένη. Τότε θα νιώσετε τη διαφορά όταν κάποιος φωνάζει την Ελένη. Έλενα. Λένα, λενιό, ελενάκι, λενάκι, Ελενίτσα. Μην ξεχνάτε ότι τρώτε σαν τους Έλληνες όταν τσιμπάτε απ' όλα και από λίγο. Ότι ζείτε στον ελληνικό ρυθμό όταν κοιμόσαστε το μεσημέρι ή όταν αποφεύγετε να τηλεφωνείτε στους Έλληνες φίλους σας από τη μία ως τις τέσσερις και μισή περίπου. Να μιλάτε και να μη διστάζετε να κάνετε λάθη γιατί μόνο έτσι θα δείχνετε ότι μιλάτε σαν τους Έλληνες.